Μας αφορά η συγκυβέρνηση Και να σα το πω και δεν μας αφορά Εμείς δεν ήρθαμε για να συγκυβερνήσουμε με κανέναν Ήρθαμε για να κυβερνήσουμε Με εντολή του ελληνικού λαού Αν αυτός χωρίσει Τελεία Παύλα Τελεία Τελεία χάμπλα! Τελεία Έτσι έκλεισε κάθε συζήτηση. Εντάξει, τη κυβέρνηση. Το είπε. Τα έχει πει και ο Ζουράρης από καιρό. Ναι, τα έχει πει και ο Ζουράρης. Γενικώς λέγεται. Ναι, ναι, εντάξει. Το ξεκαθάρισε. Η, η Βουλή το βγάζει αυτό. Ναι, το ξεκαθάρισε ο Βελόπουλο που λέει: Εμεί δεν θέλουμε συγκυβερνήσει, θέλουμε κυβερνήσει. Αυτό να μας αξιώσει. Ε, μα αξιώσει. Έμα πραγματικά δηλαδή. Τα έχουμε τώρα... δει όλα. Ανακυκλώνουμε. Βαρέθηκα. Χάνουμε το χρόνο μα με το Μητσοτάκι, νομίζω. Έτσι κι αλλιώ. Πολλά χάνουμε <laughs> με το Μητσοτάκι. Okay. Το χρήμα, το χρόνο, ε, ναι, την το έδαφο, η διάθεση. διάθεση. Αλλά τουλάχιστον πάμε στον άλλο Κυριάκο του Βελόπουλο να κυβερνήσει αυτοδύναμο να το δούμε και αυτό. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Άντε και τα φέρνει έτσι η κατάσταση, μα αξιώνει. Ναι. Ωραία. Mm. Ε... Με... Πόσοι πώς... έχει. έχει. Χρειάζονται άνθρωποι, ρε παιδί, βρεθούνε, παιδί μου. Θα βρεθούν. Λέω ρε παιδί μου τώρα. Στη ΣΥΡΙΖΑ τώρα... το 15 είχε 3%, μετά έγινε 18% και μετά έγινε 36. Ναι, έκανε μεταγραφέ από το Πασόκα. Αυτό όπου θα κάνει Βρίσκω. Δεν χρειάζεται. Θα βρεθούν. Μην μη, μη, μη το μιζεριάζουμε. Ε, δε το όραμα, δε το ολιστικά. Α, Βελόπουλο, Α, θα είναι καλό για τον τόπο. Εγώ είμαι σίγουρο, το πιστεύω. Καλά, και εγώ το πιστεύω. Όλοι το πιστεύουν. Λε, θα ε, λες ότι θα μπορούσε να πάει και εκεί Μεγάλο μεγαλοοικονόμο. Ναι, Εννοεί ναι, Είναι τα μπαλαντέρ που μπορεί να κουμπώσουν εννοείτε, παντού. Εννοείτε. Ο Ψαριανό. Ο Μπογδάνο. Σίγουρο ο Το Φαλο και όλα αυτά. Όλοι τα πάνε, τζίμερο αυτά. Τα όλα αυτά. Θα τα, πάνε, τα, θα πάνε. Τα, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Προ το παρόν όμω δεν έχουμε Βελόπουλο, έχουμε Μιτσουτάκι και έχουμε και βορείδη υπουργό του Μιτσουτάκι. Επίση θα κούμπονε. Ναι, κανο... κανονικότατα ναι. ο οποίος Βορύδης ε, αρχίζουν μάλλον σιγά σιγά τις τελευταίες μέρες και γίνεται μια συζήτηση για τον εκλογικό νόμο ah. που δεν θα τον αλλάξει γιατί είναι σοβαρός Σοβαρό ο νόμο είναι σοβαρό όλοι... ο Κυριακό. Ο, ο νόμο δεν είναι σοβαρό. Ο Κυριακό είναι σοβαρό. Okay. Αλλά συζητάνε όλοι το... για τον εκλογικό νόμο και περιμένουμε στη ΔΕΘ το Σάββατο να δούμε τι θα πει, αν θα τον αλλάξει και τι θα γίνει κτλ. Αν θα πάμε σε Δεύτερε, πώ θα πάμε σε Δεύτερε. Σε Δεύτερε θα πάμε. Ναι, ναι θα με ποιο νόμο. Ναι, μπράβο, με ποιο νόμο και όλα τα υπόλοιπα. Και βγαίνει και ο Βορρήτη, θέλοντα ο αρμόδιο υπουργό, γιατί Εσωτερικό, ο Βορρήτη θα τον αλλάξει. Ναι. Και βγαίνει ο Βορρήτη και θέλει να πει. Δεν το λέει ακριβώ, το ψιλοφοτογραφίζει ότι μάλλον θα αλλάξει. και χρησιμοποιεί μια φρασιολογία. Ο στόχο του οποιοδήποτε εκλογικού συστήματο είναι να διασφαλίζει πάντοτε δύο μεγέθη. Αφενό, τη μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα δεύτερο μέγεθος το οποίο πρέπει να αξιολογείται και να σταθμίζεται. Και αυτό είναι η διασφάλιση τη κυβερνησιμότητα. Υπάρχει κάποιο είδου πολιτική μεταβολή, η οποία θα δικαιολογούσε κάποιο είδου σκέψη. Ναι, υπάρχει πολιτική μεταβολή. Γιατί. Διότι το τελευταίο αυτόχρονικό διάστημα, ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται πλέον το σύνολο τη και πια δεν αφορά από την αξιωματική αντιπολίτευση, δείχνει μια απόλυτη αδυναμία συνεννόηση στον πολιτικό δυνάμεων, μια απόλυτη αδυναμία συνεννόηση των πολιτικό δυνάμεων, αν τυχόν χρειαστεί πολιτικά να υπάρξει τέτοια συνεννόηση. Σου θύμισε κάτι αυτό για την απόλυτη αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων, Βέβαια, πήγε λίγο πίσω. Πόσο πίσω. Η αδυναμία της συνεννοήσεως μεταξύ των υπευθύνων πολιτικών παραγόντων της χώρας Μια απόλυτη αδυναμία συνεννοήσης των πολιτικό δυνάμει. Είχε περιαγάγει την χώρα εις αδιέξοδον Ουδής εκ των πολιτικών αρχηγών Ανελάμβανε να βοηθήσει τον ανώτατον άρχοντα Ως της ανεζήτη λύση εντός των συνταγματικών πλαισίων Της ανευθυνότητός του Για να βγάλει την χώρα από το αδιέξοδο, συνειρμή είναι αυτή. Απίστευτο να έχει ίδια φρασιολογία. Θα έλεγε τι βιβλία έχει σηκώσει και χαιρεθίσματα. Ο γραμματέα τη νεολαία του Α, Παπαδόπουλου. Δε καλέ. Τότε, όταν Μα ήταν νεό, με, μετά Τσεκούρδια κάπου. Ήξερε, μπορεί τότε να έκανε και φούντε, το ξέρει. Μόνο το όστη δεν χρησιμοποίησε. Όστη, προ το Παπαδόπουλο, yeah. όστη δεν και τα λοιπά Μόνο αυτό, όλο το άλλο, Δυναμία των πολιτικών δυνάμεων να συνεχθούν. Οπότε, στη μία είχαμε άρματα μάχη Τανκ και Αγύπσο. Στην άλλη, αλλάζουμε τον νόμο. Ε, εντάξει. ώστε με ένα 30% να βγαίνει η αυτοδίκηση. Στην, στην πρώτη ευκαιρία έχουμε και άρματα μάχη, απλά δεν έχουν ερπίστρε. έχουμε άλλα. Πιο σύγχρονα. Ναι, εντάξει. Ε, και, ναι. Οι ερπίστρε το κάνουν και φασαρία. Δεν και το δώσουμε μετά, δεν φτιάχνει δρόμους. Όχι. Okay. Έφτιαξε δρόμους η Χούντα, του χάλασε όμω. Φτιάχνει ο Πακογιάννη. Φτι, ναι, μην χαλάσουμε τον Κα, περίπτωμα. Το... με τους του φοινικέ του. Αν Άλλο η Χούντα, άλλο φοινικό ο Ο Ασικτόνια, ο Μπακογιάννης. Και φίνικες; Ναι, έτσι Πού αυσία. τους Κάπου είδα τη Πήγαν οι φινικες. Εδώ απέξω. Ναι, ναι, ναι, ναι, Δεν το είδα. σκιά από πάνω; Ποια σκιά; Δεν έχουν σκιά. Οι πολύ πολύ να πει και μια μπανάνο στο κεφάλι. Μπανανιές και είναι φύγκε τελικά. Φύγει. θα σου πει, αυτό μπαίνει και του τρώει. Αυτό Φινικές. θα το παζάνη. Μπορεί να πεζοδρόμια. έφερε εδώ. τους έφερε εδώ τους φίνικες Δεν αλλά κάτι... αλλά κλείσαν τον κύκλο τους στην Πανεπιστημίου και στο σύνταγμα όλα αυτά τα όμορφα. Ε, ναι, ναι, δεν, ναι, ναι. Σιμέντα, δεν ξέρω αν είδε Και, και σιδεργές. Σιδεργές, πολύ Πολύ και Βάρτο. Όλο αυτό για Βουλεβάρτο. να γίνει, Όλο αυτό για, για να γίνει ε, η συνταριά στο σύνταγμα ναι. τόσο σκόπος, το δηλαδή το μόνο έργο που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια Τα το θυμόμαστε όμω. Δεν έχει ολοκληρωθεί, τα πλατάνια δεν έχουν μπει ακόμη για να γίνει το βουλευάρι. Δεν, δεν έχω δει και την υποδοχή που δεν έχω δει. Υπάρχει κάποια τρύπα Τίποτα. για πλατάνια. Τρία χρόνια να φυτέψουμε 40 πλατάνια. Να φτιάξουμε το μεγάλο περίπατο. Βάλε μετά το πόσο θα πάει να κάνει και τα βέρνα κάτω από κάθε, κάτω από κάθε πλάτανο. Ναι. Και έχει κλείσει και το Ιν μπροστά από το Ζάπιο. Και ναι. γίνεται ένα μποτιλιάρισμα στο Πανεθνιακό Στάδιο για να κατεβούν οι Ο χαμό κάθε μέρα. Αυτό είναι και, κο... τώρα, ναι, Α, ναι. και δεν πατάει κανεί την Όλγα. Κανεί, το το ποδηλάτι... ο τεπεζό δεν πάει. Ο πεζό ποδήλατη πάει. Δεν πάει. Ποιο δεν πηγαίνει την, την ώρα, το πρωί 9 η ώρα, κανεί δεν πηγαίνει. Μπορεί όμω, άμα θε, άμα έχει ποδήλατη, να το Και Δυνητικά εγώ μπορώ μπορείς. να πάω στη Νέα Υόρκη. Δεν πάω. Δεν, δεν έχει να κάνει τώρα, άλλο λέμε. Τι γίνεται Αν τα κλείσει νωρί, έχει φθηνά εισιτήρια. <laughs> Λέω, okay. ενώ μια και το φέραμε. Τώρα στο διάλειμμα θα κλείσω εισιτήρια για τη Νέα Υόρκη. <laughs> να μείνουμε λίγο στον εκλογικό νόμο γιατί τι δείχνει. Όταν μια κυβέρνηση αλλάζει τον εκλογικό νόμο στα μισά τη θητείας ή προ το τέλο, τι δείχνει αυτό. Κεροσκοπισμό θα έλεγε κανεί. Εντάξει, ο Άδωνη. Λαμογιά, ή κάποιο άλλο. <σχερ> δόλο, ίσω. Okay. Το 16 όταν ο Τσίπρας άλλαζε τον εκλογικό νόμο, ο Άδωνη τότε μα έλεγε. Τώρα που ο κύριο Τσίπρα αντιλαμβάνεται ότι όποτε και αν γίνουν οι εκλογέ θα τι χάσει και με πολύ μεγάλη διαφορά. Θα προσπαθήσει με διάφορου τρόπου να, να αποφύγει το πολιτικό του μέλλον. Και συνήθω οι κυβερνήσει που αντιλαμβάνονται ότι χάνουν. Πάνε να αλλάξουν εκλογικό νόμο. Και συνήθω οι κυβερνήσει που αντιλαμβάνονται ότι χάνουν, πάνε να αλλάξουν εκλογικό νόμο. Εγώ, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Συνήθω, όχι πάντα. Ναι. Δηλαδή, αν την τροποίησα, είπα συνήθω. Η δικιά μα δεν είναι μια τέτοια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Βλέπετε τι αυτά... δημοσκοπήσει. Καταραίει συνεχώ. Γίνονται. Ποιο καταραίει, Μικρή είναι η διαφορά. Δεν καταραίει. Δεν το λέω αυτό. Σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει κανονικά ή τι γίνεται στη ζωή. Αλλά σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει δεν υπάρχει. Και καταγγέλλονται και δημοσιεύονται από όλα κανάλια. αυτά σωστά. Όμως. Τα ίδια που ξεμπλένουν οι Ναι, ναι, όλα αυτά σωστά. Αλλά σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει, αυτέ τι δημοσκοπήσει δεν καταραίει καμία κυβέρνηση. Ε, το Ιωάννη έχει πάει 5.56. Ωχ, ξαναπήγε 7 κτλ. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αν θα ισχύσει. Ναι, θα φανεί. Απλά το λέω για αυτά που βλέπουμε ω δημοσκοπήσει, ότι δεν είναι σωστό αυτό που είπαμε τώρα. Να μείνουμε λίγο στον εκλογικό νόμο γιατί όλα αυτά η αλλαγή, αν θα γίνει, θα γίνει για τη σταθερότητα τη κυβερνήσεως. Πάλι σταθερότητα. Πάλι σταθερότητα. Παρέρχεται όμω σταθερότητα. Μα έχει πει το, το έγκορο στο σταθερότητα. σταθερότητα. Την έχουμε φάει με τη ΔΕΗ, την τρόμη, με το αέριο, την τρώμε με τη σταθερότητα. Με, με τα σχολικά που από 7, δηλαδή, 4 την Ποια είναι τα δεδομένα ότι ο εκλογικός νόμος είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι σκοπός. Σκοπός είναι αυτά τα εργαλεία να τα για να έχει χώρα σταθερές και βιώσιμες κυβερνήσεις, για να αποτρέψεις την αγκυβερνησία ή τις αδύναμες κυβερνήσεις. Mm -hmm. αυτό είναι ο σκοπός. Αυτή είναι, ε, αν θέλετε, η σωστή επιλογή, κυρίως στους καιρού που ζούμε. Και το θεσμικά σωστό είναι να μην εγκλωβίζεις τη χώρα σε μια διαρκή... περίοδο Ακυβερνησία ή έλλειψη σταθερότητα ή του να προκύψει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα έχει την ετοιμότητα, τη δυνατότητα, την αμεσότητα να παίρνει τι αποφάσει που χρειάζεται χωρί ισοστρέφεια και εσωτερικέ διαδικασίε, κάθε τρει και λίγο. Εν τω μεταξύ, βγαίνουν όλοι οι βουλευτέ και λένε για τη σταθερή κυβέρνηση. Και κουβέντα δεν γίνεται για μια δίκαιη κυβέρνηση, για μια αποτελεσματική κυβέρνηση. Το θέμα είναι να είναι σταθερή η κυβέρνηση. Τι μα νοιάζει αν είναι σταθερή. Και βάζει φόρου ή μειώνει από τον κόσμο, από το λαό γενικώ μιλάω. Τι νόημα έχει να είναι σταθερό κάτι αν δεν είναι σωστό και αποτελεσματικό και υπέρ του λαού. Δεν μιλάει για φιλολαϊκή Όχι, κυβέρνηση, δεν, δεν είναι, πρόκειται. Αν δεν είναι σταθερά τα εισοδήματα, σταθερή η ζωή του κόσμου. Η κυβέρνηση. Με ζεστή σου α πούμε. Είναι σταθερή κυβέρνηση. Α, εντάξει. Είναι ναι, σταθερή και ναι. προχωράνε τα έργα στο ελληνικό. Τέλειο, δεν θέλω έχει κάτι άλλο. Με πλειοψηφία 158. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Χαρά. Μια χαρά είναι όλο αυτό που. 158 είμαι... ακόμα. Ναι. ο άλλο δεν ξέρω. Κανένα άλλο δεν έχει φύγει. Yeah. Ωραία, είναι σταθερή αυτή. Είναι όλο σωστό αυτό που γίνεται. Η παρακολούθηση ας πούμε, είναι κάτι σωστό με τη σταθερή κυβέρνηση. Η πανδημία ε, διαχειρίστηκε σωστά από τη σταθερή κυβέρνηση. Είδες κάποιο λάθος κάπου. Να υπήρχε αποφάσισε να θα πεθάνουν, δηλαδή, το, βράδυ. Α, το ah, ναι, ναι okay, εντάξει. Ωραία. Θα πιάσουμε και αυτά. Όχι. Θα τα βάλουμε με τα θεία. Όχι. Με αυτά δεν τα βάζουμε. Το Θεό! Εκεί τα σεβόμαστε. Το, το θεό... είχε πει και ο κύριο Κονόμου για τι φωτιέ πέρυσι. Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανένα. Δεν κανένας. τα βάζει με το Θεό, τέλειωσε. Όχι. Ούτε με του παπάδε. Σταθερή κυβέρνηση Ορίστε. το είπε και αυτό. Ναι. Τι, τι λέει ο Θεό, τι λέει εκπρόσωπο Θεού, Όχι σαν βλό. Λοιπόν, θα τα βάλει εκεί. Όχι, δεν τα βάζει. Συνεχίζει και μένει κανονικά. Εκλογικό νόμο. Για να έχει τον Κυριακό. το ακριβώ. Και το ναι, ναι, άλλο τον τράγωνα είναι στην Εκκλησία. Θέλω να μιλά καλύτερα. Δεν είπα για όλε τι πανιά Αυτό που μοιάζει με ένα γνωστό τυρί <laughs> okay. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Όχι, ναι, ναι, σε κατάλαβα. Εκλογικό νόμο δεν πρόκειται να αλλάξει. Το ξέρουμε όλοι. Κι α λέει ο οικονόμου, κι α λέει Βορρήδη, λένε όλοι οι υπουργοί που έχουν βγει για τον απλό λόγο ότι έχουμε σοβαρό πρωθυπουργό. Α. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, Καμία. Εκλογέ το 23, εκλογικό νόμο ο ίδιος. Καμία. Έχουμε εκλογικό νόμο. Με αυτό τον εκλογικό θα πάμε στι εκλογέ. Με αυτόν εκλογικό νόμο εκτιμώ θα κερδίσουμε τι εκλογέ. Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Στην πορεία προσεκλή. Ποιον αλλάξω, αφού έχουμε εκλογικό νόμο. Μου λέτε αν θα ξαναλλάξω το αν εκλογικό νόμο. Αν θα ξαναλλάξω το εκλογήσω. Αυτό δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είμαι ένας υπεύθυνος θεσμικός πολιτικός, ο οποίος έχει μάθει να, να, να πορεύεται με, με κανόνες. Έχετε μετανιώσει καθόλου για τον εκλογικό νόμο που φέρατε, ο οποίο απαιτεί ένα αρκετά υψηλό ποσοστό για να πάρει κανείς την αυτοδυναμία, ε, δηλαδή απαιτεί περίπου 37-38% ενώ ο προηγούμενος μπορούσε και με 35% να σου δηλαδή, δώσει μου, την αυτοδυναμία. Μου ζητάτε να προσαρμόζω, επειδή είχα ακούσει και αυτές τις κουβέντες, να πάμε να αλλάξουμε λέει, ξανά τον εκλογικό νόμο, ναι. είμαστε σοβαροί. Θα αλλάζουμε τους κανόρους του παιχνιδιού ανάλογα με το, με το τι μας συμφέρει Περιμένουμε να δούμε τι θα πει από τον κύριο Κωστή Δε. Τρει διαβεβαιώσει μπορεί όντω να πει: Εγώ είμαι σοβαρό, δεν αλλάζω. Θα πει τώρα. Δεν αλλάζω τον εκλογικό νόμο. Α, μπορεί, μπορεί. Και θα μείνουν οι υπουργοί που έχουν αρχίσει και φτιάχνουν το κλίμα και φωτογραφίζουν εθαλακτή οικείο. Καλά, ίδια είναι σε για να δούνε τι παίζει η γύρω-γύρω. Ναι, εντάξει. Αλλά εδώ στο τελευ... στην τελευταία του στον κουβάρα διαβεβαίωσε ο κυριάκο Μιτσοτάκη: Λέει Είμαστε σοβαροί να αλλάζουμε του κανόνε του παιχνιδιού. Όπω μα βολεύει. Ναι. Όμω ο εκλογικό νόμο αλλάζει. Που είναι κανόνε παιχνιδιού, αλλάζει από τι κυβερνήσει. Ο προηγούμενο Άλεξ έπρεπε να 40 χρόνια. Όχι, ο να πω, δεν ναι, έχουμε έναν που αυτό να ορίζεται γίνεται. πέρα από τι κυβερνήσει. Γιατί είναι σαν να παίζουν ποδόσφαιρο δύο ομάδε και η μία ομάδα να αλλάξει του κανόνε για τον επόμενο αγώνα. Αυτό ακριβώ γίνεται. Ναι. Δεν είναι έτσι κι αλλιώ οι κανόνε του παιχνιδιού, του αλλάζει ο καθένα όπω του φανεί. Έτσι το φάνηκε του Τσίπρα, έτσι του είχε φανεί πριν ο νόμο Παυλόπουλου. Έτσι παλιά ήταν ο άλλο νόμο Σκανδαλίδη. Ο καθένα αλλάζει και κοιτάει πώ θα φέρει σε δύσκολη θέση τον απέναντι. Γιατί ο Τσίπρα σχεδίωσε να είναι ο Πρωθυπουργό και, και του κότσε την απλή αναλογική. Όχι από ευαισθησία για την απλή αναλογική. Και τώρα το βλέπουν όλοι ότι αυτό δεν πολύ καλό. Τώρα πάει. γιατί αμφισβητούμε την ευαισθησία του αριστερού. Εντάξει, να τα πούμε όλα τώρα. Αυτό γιατί. Να. Που χρειαζόταν. Σόρι <laughs> για την ε, Έχω μια προκατάληψη ρε η οποία εξάς. δεν βασίζεται Αυταπάτη σε γεγονότα. Αυτά πάτη έχει. Σε γεγονότα και δεν είμαι μόνο. Σε γεγονότα δεν βασίζεται όλο ε. αυτό. Ε... Έχει έρθει μεσημέρι, είναι μια και 24, θες να, να θα φάμε κάτι, να φάμε και να πιούμε. Ναι, δεν μου βάλεις όμως πάλι φίρια και τρώμε τέτοια Οκ, okay, επειδή τρώμε. Και θα σας λέω και κάτι τώρα και θα γελάσετε ανάμε διαφέρει. Θα τρώμε έντομα. Θα τρώμε έντομα. Πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ πηγαίνω στο εξωτερικό και δεν πάτε, στα σούπερ μάκετ τη Λιουθουανία, τη Πολωνία και τη Γερμανία υπάρχουν γρήλοι έτοιμοι προς βρόσιμη. Από την πίνα λέει να αποφύγουμε την πίνα να τρώμε έντομα. Και όχι μόνο αυτό, όχι, σε λίγο θα πίνουμε κελίματα. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρου, γελάει ο συνάδελφος, συνάδελφο. Εδώ είμαστε. Έχω λοιπόν το άρθρο στου Times, ο Σερ James Μπέβον, μέλο του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ λέει, ακούστε, μπορεί να γελάτε. Η κατανάλωση ανακυκλωμένων λιμάτων είναι το μέλλον. Times. The Times. Η υπηρεσία ύδευσης Ιγκαπούρης κυκλοφόρησε μπύρα που ασκευάζεται από ανακυκλωμένα λίματα. Μια μπυρίτσα. <Κι> ένα <Κι> γρίλο. <Κι> πώς και εσύ και ο <Κι> γρήλος σου <Κι> που <Κι> Και το γνωστό ανέκδοτο. Αι, εσύ και ο γρίλο σου που λέμε. Μπύρα πολύματα, κάποιε θα μα δοκιμάσει είναι σαν να ανεβοτρογενήματα. Και καταλήγουν λύματα έτσι κι αλλιώς οι είναι. Θα την την Ναι, πολύ Μια... ένα που την πίνει και μπορεί να δει και το υλικό φορτίο. πάει. Έχουν Κάνει και τεστ κάνουν οι Ή άλλο, Η κατσαρδία τη θάλασσα το λέγαμε. Τι τρώμε τώρα όμω. γουρμεδιά Ενώ η ακρίδα μα πήραξε επειδή κάνει hop hop. Πώ κάνει. hop. Η ακρίδα. Α, δεν έχει ακούσει τον ήχο τη φύση, εντάξει. Όπω καημένο μου Έχει ήχο η ακρίδα. ακούσει. λέγεται grasshopper. Ωραία. Έχει ακούσει ήχο ακρίδα ποτέ. Μιλάει. Σου μιλάει, τι να Όχι, ο που κάνει. Πες Όχι. μου δεν ξέρεις τι πηδάνει οι ακρίδες. Τι έχεις... <laughs> ότι ότι... <laughs> ξέρω τι πει <Πέρα>, <laughs> πως πηδάει, <laughs> Λοπ, <χοπ. laughs> Δεν το έχω ακούσει. Τίποτα. Οπότε, ε, καλά, <σίλω> τίποτα. <σίλω> να μαθαίνει κανεί κάτι. <σίλω> ε, παιδιά της Αθήνας Δεν να ε, Εντάξει, να ε, κάψω, είμαστε τη πόλη. Δεν κοιτάω τι ακρίδε και στην πίστη. Είμαι διακριτικό. Ναι, μέσα στα σίδερα που λέει Αθήνα. Είμαι διακριτικό. Δεν ακούω τι κάνει ακρίδα Εγώ είμαι δημοβλεψία ακρίδα. Το έχω καταλάβει. εντάξει. Το έχουμε καταλάβει. Καθένα έχει τα βίτσια του. Να γυρίσουμε στο θέμα λοιπόν. Ο Βελόπουλο έχει λυσάξει τι τελευταίε πέντε μέρε και έχει κατεβάσει κάτω ό,τι έντομο. Να το φάμε, να το ψήσουμε. Τα έχει πει όλα ονομαστικά. Τα βάζαμε στα άλλμπουμ. <σταλούς> τα κάναμε σε συλλογή. Βάζαμε τι πιταλού, κάτι ακρίβει, κάτι τέτοιο, τζιτζίκια. Κάτι χαρτοπετσέντε σε άλλη συλλογή. Και έτσι προχωρήσαμε τσιτσίκια. και μάθαμε. Ακόμα <σταλούν> Θα βουτάμε <σταλούν> την πατάτα στο τζιτζίκι. Ωραία. Αυτό ήταν. Πέμπτη, βαρύ πέμπτη. Βάρι, καλό, καλό. Πυρήνα πέμπτη. Τι να βάλουμε στο σουβλάκι. Ντομάτα, πατάτα, κρεμίδι, τζιτζίκι. Αυτό ήταν το κανονικά. Κατευπέλα. Ούτε σούξου μουξου oh, direct. direct. Αυτό direct, είναι το, direct, το δυνατό. Λοιπόν, αφού φτιάξαμε και την άορεξη των ανθρώπων, και κυρίω με την πύρα που στη Συγκαπούρη περιμένουμε να φύγει να κάνει εισαγωγή. Κάποιο εδώ εισαγωγέ δεν μπορεί να κάνει τέτοια μπύρα. Τόσες μπύρε φτιάχνουμε εδώ στην Ελλάδα πια. Η Ελληνική κάνει. Ένα, μια πρωτοβουλία. Πώ το λέγανε το κατούριμα μικρά όταν ήμασταν. Πιπ, τσίσα. Τσιτσί το λέγαμε. Τσιτσί το ναι. κοτόπουλο. <laughs> και το κρέα γενικότερα. <laughs> Α, γενικό το κρέα. Μου ένα αστείο, δεν είναι καλό εντάξει τσι, -τσι Αλλά μετά που υπάρχει έτσι και αλλιώς Θα μπορούσε να πει λίγο να στο το φτιάξω Τσίσιμπύρα Τσίσιμπύρα Μεράβο ναι ναι εντάξει Το φτιάχνα Μουρθε ένα αστείο που δεν ήταν καλό Του βάλε ταμπέλα Τα άλλα ήταν πολύ καλά και δεν χρειάθηκε να το ονοματίσει Αυτό έτυχε να μην είναι καλό Τα άλλα δεν ήταν αστεία Αυτό ήταν το πρώτο για σήμερα Και μάλλον το τελευταίο γιατί Γιατί δεν ήταν αστεία Δεν χρειάζεται να πούμε <κουβέρνη> τίποτα άλλο. Έχει φτιαχτεί λοιπόν η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Τη βλέπουμε, τη χαιρόμαστε. Πάνε εκεί τα παιδιά. Είναι και πέντε δυνάμει, πέντε κλούβε απ' έξω να τα φυλάνε. Και έχουμε την αστυνομία που τη φυλάει η αστυνομία. Εγώ αυτό πήγα να πω, να φτιάξουν και μια αστυνομία για την αστυνομία, γιατί δεν βγαίνει η μάνα μου. Να μόνο, δηλαδή... θα φτιάχνουμε αστυνομίε. Οτιδήποτε γίνεται αστυνομία. Και μετά αστυνομία την άλλη αστυνομία. Την ντόπιε, τη Και όλοι δηλαδή, θα προσληφθούν δηλαδή. στην αστυνομία. Βγήκε ο Μπαλάσκα σήμερα το πρωί και τι θα γίνει αυτό θα έχουμε ή μια αστυνομία θα φυλάει την άλλη αστυνομία και Θα τους φυλάμε. Πώ? Θα τους φιλάμε. Θα μάθε χρειαστεί. Φιλάνε τα μάτια. Τα ΜΑΤ, οι όπκε, οι δημηρίε, οι άμεση δράσει και, όσο, και άλλο όσο τα αστυνομικά κόμματα. Πάνε στα ΜΑΤ μέσα. Όσο χρειαστεί, δεν θα αφήσουμε του συναδέρφου μα αφύλακτου και δεν θα του δώσουμε βορρά σε κανένα στόμα. Όσο χρειαστεί, απ' θα υπάρχουν συγκλίνουσε δυνάμει, θα υπάρχουν δημηρίε των ΜΑΤ, θα υπάρχει ό,τι χρειάζεται και όσοι χρειάζονται για να διασφαλίσουμε τη σωματική του ακαιρεότητα μέχρι να εμπεδοθεί το μέτρο ή μέχρι να καταργηθεί το μέτρο. Ούτω ώστε αυτοί αστυνομικοί είναι, θα του πάρουμε να του πάμε στην άμεση δράση. Θα του να καταργηθεί κιόλα. Ό, τι να είναι. Τι θα γίνει. Θα, θα παίρνουμε αστυνομικού και θα βάζουμε αστυνομικού. Αν το αλλάζει και φωνελάκια με οι δρόσει μέσα. Σαλή θα... μάνα του θα περιμένουμε όταν τζι σε Θα βγαίνει κλαμμένο <σχε> τον πατσικό το πανεπιστημιακό. <σχελί> μαμάτ, ε, με, με έκανε έννοιο φοιτητή. Και θα πλέκει ο μαμάτ να πει γερνάω. Και διάφορα άλλα τέτοια. Φάνε Και πήγαινε παιδάκι, έστε. Πέζει. Παιδινε και τα άλλα τα παιδάκια και εσύ παιδάκι. Εκείνο έχει πουκάλια και εσεί να μα τα ακούτε. Έχει γκλοπ. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ο πανεπιστημιακός αστυνομικό. Μόνο γλώσσα. Και που ξέρω εγώ δεν τίποτα υποκρεμένο. Μόνο γλοπ, εδώ η επίσημη οδηγία του Θεοδωρικάκου είναι μόνο γλοπ. Μόνο θα δέρνετε Δεν έχει κάτι άλλο και χειροπαίδευση. Δεν σκοτώνεται. Και χειροπείδα. Α, μόνο. Εντάξει. Πανεπιστημιακό αστυνομικό. Η μαμάτα έχει έξω τα τέτοια. Δεν τα τα... Τα τα... καλά λέει Που είναι και ο Έτσι, μέχρι καλώς. τώρα δεν ήταν τα ΜΑΤ έξω από τα πανεπιστημία Τώρα θα είναι για την πανεπιστημιακή αστυνομική Συγγνώμη, γιατί έχουμε άσυλο Hello. <laughs> Δεν θα πηγαίνουν τα ΜΑΤ μέσα στο άσυλο <laughs> Και τώρα θα είναι τα ΜΑΤ Για να προστατεύσουν Όχι τα, το κτίριο άμα, Από τους Μπάχαλου, που πάθει κάτι Τους πανεπιστημιακούς αστυνομικού. Πολύ σοφική κίνηση όλο αυτό. Γιατί το κτίριο ήταν. Ό,τι πιο FES έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι αυτό. Η εικόνα δηλαδή οι να προστατεύουν αστυνομικού. Αλλά ναι, αυτό έχει είναι ορατό. τώρα ωραία. βλέπαμε αστυνομικού να προστατεύουν πολίτε, VIP πρόσωπα, να είναι σε. Σούπερ μάρκετ, σε συγκεντρώσεις, να αγοράζουν. Με, ναι, ναι. Σε συγκεντρώσει να είναι, να βαράνε, να κάνουν. Τώρα είναι να φυλάνε αστυνομικού άλλου. Του πράσινου. Όχι είναι τους πράσινοι. Φύτητε, η... Η... Η οι πράσινοι. Η πανεπιστημιακή αστυνομία. και η Μάτι είναι πράσινη. Ε, είναι άλλο, άλλη, απόχρωση. άλλη απόχρωση. Με yeah. τόσα σώματα έχουμε όλο βάλει όλο το ουράνιο τόξο κάτω. Οι yeah, άλλοι είναι yeah, μπλε. Οι yeah. άλλοι είναι γαλάζικοι. Οι άλλοι είναι σκούρο yeah, μπλε. Yeah. μπλε. Yeah, είναι πραγματικά. Είναι και κάτι άλλο που είναι ένα προ... τυρκουάζ. Κυκλοφορούν όλοι Είναι αυτή. Νομίζω δημοτόπατσι πρέπει να είναι αυτή. Όχι. Αυτοί Φυλάγανε τα παγκάκια. Τα παγκάκια φυλάγαν αυτοί. Είναι φυλάκε είναι. Μα είναι και ο ράφτη τη αστυνομία. Τι θα κάνουν τώρα, θα έχουν βάλει όλα τα χρώματα με τα σώματα. Και η παρέιτσα πείραξε. Η πολύχρωμη σημαία. Ε, που θα κάνω την επόμενη να κάνουμε ματατζίδε κάτω είναι η σημεία. Φούστα κλαρωτή είναι το επόμενο. Η επόμε, το επόμενο σώμα με φούστα κλαρωτή θα να επιστρέφουμε σιγά σιγά, σιγά στι Ένα φλωράλ κάτι να φοβάται. η φούστα. <laughs> <laughs> ναι, σωστό. <laughs> σώμα αστυνομία είναι <laughs> κάτι θα βάλει τώρα τίποτα. Έτσι <laughs> θα πάει ξευράκοτο. Να φυλάξει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. <laughs> είναι σένι, είναι η δεξιά πάντα έχει αισθητική. <laughs> μην τρέχει, τσόγλανε που παίρνει αέρα στη φούστα. Μπα σε δαπίσο. Ψit, ή ακρίδα κανένα ματαζίς κανείς ψήξη τον έχεις ακούσει αυτό τον έχω ακούσει τον έχω ακούσει πολύ κοντά και έχω έτσι τον έχω δει και τον έχουμε ζήσει κιόλας και τον έχουμε φάει όλο αυτό στα μούτρα Λοιπόν, με αυτά τα πολύ ωραία και τα αισιόδοξα και τι πολύ ωραίε κινήσει, όλα αυτά για να τσιμπήσει ψήφου τώρα από το συντηρητικό κοινό, ναι, ναι. για να πούνε μπράβο, έβαλε αστυνομία στα πανεπιστήμια. Που το συντηρητικό κοινό τι θα ψήφισε, Η ΣΥΡΙΖΑ, Όχι, θα τον χάνανε. Έτσι, κι αλλιώς έτσι, έτσι και αλλιώ θα ψήφισε. Έτσι και αλλιώ δεν θα ψήφισε. Έχουν κάποιε σοβαρέ εναλλακτικέ όμω για να προσλάβουν κάποιε χιλιάδε, οι οποίοι, όπω είπε και ο Μπαλάσκα, θα καταλήξουν να καταργηθεί γιατί θα καταργηθεί αυτό. <laughs> και μην καταργηθεί και με τραγικέ εξελίξει, γιατί μέσα εκεί, με στα πανεπιστήμια, να έχει τώρα όλου αυτού και με τα μάτια απ' έξω, ε δεν είναι ότι καλύτερο. Ε, τι θα προβλάβω, Δεν φέρνει ειρήνη στα πανεπιστήμια που ήθελε. Μπάτσου, θα προσλάβει. Θα προσλάβει αναισθησιολόγου στα, στα νοσοκομεία που υπάρχουν ελλείψει. Άρα, που και ο μπάτσου με έναν τρόπο, είναι αναισθησιολόγο, άμα το σκεφτεί. Ο καλύτερο. Ναι. Η γκλοπιά, το αυτά δακρυγόνο, αυτά θα τα προσλάβει. Α σιγά. σιγά. Αναισθητοποιήσε, κάνω μέθη. Ξεμπερδέψα με τα παλιά τρα. το το με τα παλιά. Φύγανε τα, τα παλιά στα μνημόνια. Α. Τώρα έχουμε τα καινούρια που από, από 100 μέτρα σε πιάνει. Από τα 100 μέτρα σου έρχεται, αρχίζει να κρύβει. αυτό να απέξω ο Σου λέει τη δουλειά την κάνω και από εδώ. Ναι. Φτσου, παμ. <laughs> Έτσι κάνει το Φτσου, <laughs> Όχι το όπλο, το <laughs> τσι κροτλάμ. Αυτή είναι η φυσούνα. Ναι, η Ακρίδα. <laughs> Μπράβο. Ωραία, <λοιπόν. laughs> Παιδικό τραγουδάκι μπορεί να γίνει αυτό. Όπω <laughs> κάνει το γατάκι, το, το γουρουνάκι, το μυτσοτάκι. Με, Μετά, με σύρθημα το γνωστό, μυτσοτάκι. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Γιατί ακούμε του ήχου, είπα να βάλω άλλο ρίδο. Ακούγεσαι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Εγώ του μουσού που λέμε. Οκ. Okay, λοιπόν, με αυτό πάμε στι διαφημίσει. Εδώ είμαστε σε λίγο. Εμείς. Δεν ήρθαμε για να συγκυβερνήσουμε με κανέναν. Μουσική ήρθαμε για να κυβερνήσουμε με εντολή του ελληνικού λαού αν αυτός χωρίς. Τελεία Πάβλα. Τελεία Χάμπλα! Μουσική Τελεία Χάμπλα! Με Κάπα θα είναι η λέξη αν κυβερνήσει ο Βελόπουλος Για όλους Από Παύλα θα είναι με Κάπα Ναι αυτό λέω ναι. Θα είναι πολύ ωραίο όλο αυτό Λαχταριστό. Όπως ο προφέσορ Κάπα Αύλας Μπράβο εκείνος Έτσι. ο παλιός τότε Πάνω αυτά τα χρόνια Τι απέγινε τον μίζω μι, μι, σαν οι κυβερνήσεις και χάθηκε, και χάθηκε. Ε, διαβάζω επειδή στην Ουκρανία γίνει το πόλεμο έχουμε εκεί το Ζελένσκι έναν ηγέτη πολύ σοβαρό όπως όλοι έχουμε ε, καταλάβει διεξε. έχει φωτογράφισει αυτή τη βδομάδα <στοντυνή> αυτή τη βδομάδα δεν είχε ε, ε, πόλεμο. είχε όμως άλλη δουλειά να κάνει πέρασε κάτι νομοθετήματα από τη Βουλή γιατί μπορεί να έχει πόλεμο αλλά η Βουλή νομοθετεί και ψηφίστηκε το, στο Κοινοβούλιο πριν μερικέ μέρες Ο νόμος 5371 όπως λέγεται εκεί Απαγορεύει αυτό ο νόμο το δικαίωμα στην απεργία Στις διαδηλώσεις και στις οργανωμένες διαμαρτυρίες Απαγορεύει επίσης τη συνεγκαλιστική οργάνωση επιχειρήσεων Με λιγότερους από 250 εργαζόμενους mm, Που οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ουκρανία είναι τέτοιες Και γενικώ έχει τέτοιου τύπου ωραίε διατάξεις που τις έχει ζητήσει Ο σύλλογο εκεί βιομηχάνων επιχειρηματιών. Εντάξει, και ευκαιρία είναι να χρησιμοποιήσουν τη μαριονέτα του με σωστό τρόπο. Και επίση, τον προηγούμενο μήνα πέρασε έναν άλλο νόμο που απαγόρευε στα συνδικάτα το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επιτρέποντα μάλιστα στου εργοδότε να βάζουν σε αναστολή το 10% των εργαζομένων με συμβόλαια μηδενικών ωρών. Να, παιδιά, mm -hmm. εδώ πα γυαλιέ. Εκεί ο Ζελέντσκι όμω <Το λένε> θέλω να πω ότι. Ε, γίνονται πράγματα και στην Ουκρανία. Ετάξει. Δεν είναι μόνο ο πόλεμο. Ο πόλεμο αλλά έχουμε και δουλειέ, κορίτσια. Η Με την ευκαιρία. Να μείνουν και κάποια πράγματα. Γιατί φαντάζομαι το, το σκεπτικό ποιο θα είναι εκεί. Τώρα, επειδή έχουμε πόλεμο, δεν μιλάμε, περνάμε αυτά τα νομοθετήματα. Κάποια στιγμή θα αλλάξουν, αλλά δεν αλλάζουν. Και όσοι έχουν επιχειρήσει στην Ουκρανία ωφελούνται και με τον πόλεμο. Όπω ωφελούνται και εκτό Ουκρανία οι επιχειρήσει και με τον πόλεμο. Και, και οι εργαζόμενοι τη Ουκρανία και οι εργαζόμενοι των άλλων χωρών. Δεν ωφελούνται από τον πόλεμο απίστευτο. το ακριβώ αντίθετο. απίστευτο θα λέει κανεί. Το ακριβώ αντίθετο, ειδικά με τι κινήσει τη Ευρώπη, πληρώνουμε όλοι κανονικά. Και η κερδοφορία, κερδοφορία τη Ρωσία από τον πόλεμο είναι, νομίζω, στο εξάμεινο. Διάβαζα προχθέ 157 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι το 157. Έχει βγάλει από τον πόλεμο καλά πήγε. και από τι κυρώσει Κα, τη Ευρώπη. Εντάξει. Κερδοφόρο πόρ λέει κανεί. Ναι. Ναι. αυτό για για πάντα κάποιους. η πόλεμη είναι κερδοφορία ο σπορ, όχι όμως για όλους ναι, όχι για Ενάς, όλο τα πόλους κάποιος κερδίζει κάποιος κάνει εμείς εδώ έχουμε τις υποκλοπές και το θέμα σήμερα απασχόλησε το Ευρωκοινοβούλιο επισυνδέσεις Πες το επισυνδέσεις, οκ υποκλοπές τον μοιάζει σαν κάτι παράνομο, σαν κάτι υπόγειο δεν, δεν είναι σωστό ναι. επισυνδέσεις τις επισυνδέσεις, λοιπόν Και έχει σημασία το πρόσημο που βάζουμε. το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει επιτροπή, το συζητάει το θέμα. Και εκεί κατέθεσε ο Θάνατο. Σε ρίζα οθανάς... ήθανε. Mm, ναι, όπως Όπω οι δημοσιογράφοι, ξένε εφημερίδε. Όπω σχεδόν όλε οι μεγάλε εφημερίδε τη Ευρώπη. Γιατί διακ... ο, ο ΣΥΡΙΖΑ και γράφει τώρα. Εννοείται... Πληρώνει έναν. σε παρακαλώ. Βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ και λες αυτό, μάλλον κινεί τα νήματα. οργάνωση, διακλάδωση. Δεν του Είναι πολύ Εκεί λοιπόν σήμερα κατέθεσε ο Κουκάκη, Θανάη Κουκάκης, δημοσιογράφος. Ναι. Είναι ο πρώτος που είχαμε μάθει για παρακολουθήσει του τηλεφώνου του. Και τότε ο συγκεκριμένο δημοσιογράφος, μαζί με κάτι ξένους συναδέλφους, βγάζανε δημοσιεύματα για το πώς η ελληνική κυβέρνηση, Μητσοτάκη, ευνοεί ή ρυθμίζει θέματα τραπεζών, σκανδάλων τραπεζών. Ναι. Ε, φροντίζει διοικήσει τραπεζών. Ε, όλα αυτά λοιπόν στο σήμερα ο Κουκάκη τα είπε. Η ελληνική κυβέρνηση το Νοέμβριο του 2019 τροποποιώντας τον ποινικό κώδικα απαγόρευσε στους Έλληνες εισαγγελείς όταν διαπιστώνουν ότι σε μια τράπεζα έχει υπάρξει απάτη εκ μέρου των τραπεζικών στελεχών να προχωρούν απευθείας σε ποινικέ διώξεις. Υποθέτω ότι στις δικές σας χώρες όταν ένας εισαγγελέας διαπιστώνει ότι ένας τραπεζίτης λειτουργεί σε βάρος της του της τράπεζας και κάνει απάτες απευθείας κάνει ποινική δίωξη στην Ελλάδα λοιπόν ακόμα και σήμερα αυτό δεν μπορεί να γίνει προκειμένου να διωχθεί ένας τραπεζίτης πρέπει πρώτα το διοικητικό συμβούλιο της δικιά του της τράπεζας να αποφασίσει να υποβάλει μήνυση σε βάρος του τραπεζίτη αυτό λοιπόν το θέμα ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε αναδείξει εκείνη την εποχή με την Κέριν Χοπ παράλληλα είχαμε δημοσιεύσει μια άλλη, μια ιστορία για μια άλλη νομοθετική αλλαγή που είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία και αυτή αποτελεί πανευρωπαϊκή πατέντα και τη θέτω υπόψη για να την αξιολογήσετε. Στην Ελλάδα όλο το κλιματικό προϊόν το οποίο είχε δεσμευθεί από την αρμόδια αρχή για το ξέμπλημα χρήματο και από τους εισαγγελεί, με μια νομοθετική παρέμβαση του 2019 ξανά αυτομάτως αποδεσμεύτηκε και επιστράφηκε σε αυτούς οι οποίοι είχαν τελέσει τις παράνομες πράξεις. Αυτό έγινε με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο Ισαγγελέας μπορεί να δημεύσει δι... το εγκληματικό προϊόν που έχει προέρθει από ξεπνά χρήματο και όχι απλά να το δεσμεύσει. Στην Ελλάδα, εάν έχουν περάσει 18 μήνες και δεν έχει προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση τη υπόθεση. αυτομάτως το εγκληματικό προϊόν το ξέπλυμα χρήματος αποδεσμεύεται και επιστρέφει στους εγκληματίες Συγγνώμη, είναι σωστά και τα δύο αυτά που έκανε η ελληνική κυβέρνηση <χσουσ> Τα λέει τώρα στην Ευρωκοινοβούλιο ναι. Ναι, Είναι ναι. από την κατάθεση του μιλούσε στα ελληνικά και άκουγαν όλοι οι ευρωβουλευτές ε, Είναι πολύ σωστά αυτά Γιατί κάνει το ξέπλυμα, υπάρχει ένα ποσό Σε 18 μήνε στην Ελλάδα δεν γίνεται καμία δίκη. Ξαναγυρίζει αυτό που το έκανε. Έμ, κοπία ο άνθρωπο να το βγάλει το ποσό. Θα έρθει να το πάρει τώρα το κράτο όπως Συγνώμη. είναι στη Γερμανία. χαζομάρες Που ακόμη βελανίδια τρώνε. Ε, και καλά. δεν ξέρουμε εμεί. Και καλώς ήρθε η κυβέρνηση και το έκανε όλο αυτό. Και βγαίνει ένα δημοσιογράφο που το αποκαλύπτει και μετά τον παρακολουθούνε. Ε, και τι, εμ εμ εμ έκανε τη ζημιά. Έμε διαμαρτύρεται ότι τον παρακολουθούνε κιόλα. Και τέλο πάντων τον παρακολουθούνε. Δεν τον έσαπησαν και στο ξύλο. Ακόμα. Ε, άλλο αυτό. Ναι. Επίσης, Όταν θα το πείσουν στο ξύλο, επειδή τον παρακολουθούν, να το, να το δούμε. Επίση, το άλλο έβγαλε ότι αν κάποιο πρόεδρο ή ανώτατο τράπεζα κάνει κάτι που ζημιώσει την τράπεζα, δεν μπορεί να επέμβει η δικαιοσύνη. Πρέπει να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο τη τράπεζα. Ο ίδιοι. Ναι. Δηλαδή. <laughs> μα είναι ωραίο και αυτό. Δηλαδή, τι θα πει Οι σε κάτι εγώ, μπορεί να ήταν και ενήμεροι. Για την υπεξαίρεση ή την όποια <laughs> λαμπάτια. Αυτά, αυτά τα δύο μόνο υπάρχουν yeah. πολλά. Γίνανε διατάξει από την κυβέρνηση Τα Πέρασε από τη βουλή. Ει θα κάνει διάταξη. Να, ε, θα, να βγάλει το Μιχαηλίδη από τη φυλακή, <laughs> Σωστό. <laughs> <τί> θα <laughs> κάνει διάταξη. Εντάξει, ναι. Σωστό, δεν γίνεται. Να σου πει με σάλε και άλλες. Πρέπει να μείνει μέσα, Τώρα δεν είναι όλοι έξω. Ναι, ναι. ναι. Συγγνώμη. Και στο κάτω-κάτω ήταν και το ξοβόλο ο Μιχαηλίδης. Δεν ήταν τραπεζίτης <laughs> που θα ήταν έξω. Ορίστε. Πήρε το τόξο. Χωρί μετάλλιο. Ενώ δεν πήγε και σε κανένα τίποτα. Ναι, όχι διάκριση. Να Ο άχρηστος τύπο. Τόσοι αγώνε έχουν γίνει, Ολυμπιακοί, το ένα τα άλλο. Τίποτα πήγαινε μόνο στο Σύνταγμα. Πού πα στο Σύνταγμα, έχει στόχο Άραστε. απέναντι, πού πήγαινε. Ε, είχε. Καλά τα λέμε. Είχε <laughs> στόχο απέναντι. Είχε. Ναι, οκ. Okay, δεν είχε στόχο, ενώ το αστρογγυλά. Α. Το ένα μέσα στάλο. Το έχει σε τετράγωνο. Ναι, τα παράθυρα εννοεί. Ε, γι' αυτό που τον πιάσανε. Ωστόσο, κοστίζει. Με στρογγυλό. <laughs> δεν έχει πάει σε ένα Λούνα Πάρκ, να ξέρει. Μα... Αν καταφέρεις να καταφέρει να βγει ζωντανό από το Λούνα Πάρκ. Με αυτά που γίνονται τι τελευταίε μέρε. Γίνονται διάφορα, ναι. Ε, και μια που το φέραμε στο Λούνα Πάρκ, νομίζω ο Κυριάκο Μιζοτάκη. Καλά, δεν είχαμε φύγει από το Λούνα Πάρκ <laughs> με το που ξεκίνησε, λέγαμε για την κυβέρνηση. Πήγε χθε στο ράλι Ακρόπολη και ντύθηκε. ντύθηκε σαν τον καμένο Έβαλε τη φόρμα του οδηγού ράλι. την WRC, να πιωσή, την περίφημη και πήγε η η καλύτερη περνάει τόσο όμορφα. Ο Γουρλομάχερ <χε> πήγε ξαφνικά εκεί. <χε> περνάει τόσο όμορφα ο Μητσοτάκης σε αυτόν τον τόπο. Πολύ καλά. Μόλις ήρθα είναι από... Ο τόπο. Είναι όλο παιδική χαρά, όλο Λουνα Πάκ για να ήρθα το Μητσοτάκη έχουν. Επόμενη του κίνηση... Πάω στο Ράιλ δίνω ντύνομαι. Βάζω που σημαίνει έχει κάνει πρόβες να του βρούνε το μέγεφος, φόρμα, στο... ναι, ναι, ναι. αν το ύφο, το ήφο, μαλλί, όλα αυτά παντού. Δεν θα δει. στο σπίτι και είπε: Έχω έρθει από τα χανιά τρει μέρε και τώρα έχω Ράιλ Ακρόπολη. Δεν θα μπορεί... θα μπορώ να έρθω. Μετά είναι, αύριο είναι το Color Day Festival. <laughs> τι θα κάνω, <laughs> θα γίνουν πολύ χρωμή. Και μετά θα... Με έχει πάει, με έχει πάει. Και μετά έχω τότε. επόμενο Μετά να πάει Κι όμορφη με τσουτάκι. Δεν πάει. Όχι. Εκτό αν είναι στα Θα και φέρω εγώ, Θα το φέρω εγώ. Με τον τρόπο. Μετά έχω συναυλία Αποστολή Παρμπαγιάννη. Μετά έχω συναυλία Αποστολή 28 Σεπτέμβρη έχω συναυλία Αποστολή Παρμπαγιάννη στο Fire Summer Theater. Τσιολιάσιν Δετσόλια μπάν. Παρέα με το Δημήτρη Μετζέλο. Αχαρό τελείω. Λέγαμε για τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Είπα τι υποχρεώσει έχει πολιτιστικέ. που είναι να πάει. Στο Fire Summer Theater α πούμε. Επειδή δεν ακούστηκε μη λέγε. Αποστολή Παρμπαγιάννη Τσιολιάσιν Δετσόλια μπάν παρέα με το Δημήτρη Μετζέλο. Εσχώς. Τα επισκόμπρια, ναι ε, Εννιά η ώρα Εντάξει, Προλ... τότε θα το πούμε ε, δηλαδή, μου Λέω προπόλυση, ας πούμε viva.gr ah, Στα ταμείο του θεάτρου, λέω Ναι, ναι, καλά δεν είναι κάνει σκοπο... καλά Θα κάνει. πω τότε όταν είναι να το πω mm. Αυτά θα mm, έλεγα <laughs> <laughs> Θα τα ξαναπείς όμως <laughs> Α, <laughs> ε, Να μείνουμε στο ράλι γιατί εκεί είχαμε μείνει Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν στο ράλι Ακρόπολης 3, 2, 1 Είναι σαν να οδηγεί κανείς σε έναν άγνωστο δρόμο το βράδυ ρε, καλύει, ρε! Ένα δρόμο με πολλές στροφές Ω, μια στροφάρα, Με πολλές φαγίδες <συλίξε> <συλίξε> Σε ένα τέτοιο δρόμο Άρτοτε πατάς γκάζι <συλίξε> Άρτοτε πατάς φρένο Συχνά λάζεις τα χύπτες Όταν πρέπει στρίβει στο τιμόνι και εκεί που πήγαινα εντελώς ξαφνικά τσου, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια έλια και νομίζω ότι θα ήταν ολέθροι σε τέτοιες συνθήκες να μένεις εγκλωβισμένος σε μία μονοποδία ακολουθώντας την ίδια ταχύτητα που πας ρε μαλάκα Το Ράλλη Ακρόπολη έχει αυτά το Ράλλη Ακρόπολη Εντάξει συμβαίνουν, αυτά ναι. τα έχουμε δει όλοι Με την ταχύτητα είναι και ένα ρίσκο Μπορεί να είναι 360 το βλέμμα του κουρλομάχερ Γύρω γύρω να τα βλέπει αλλά κάποια χάνεις Αν πετάχει και μια γάτα Πίσω από το 360 θα έλεγε ο Τσίπρας Πίσω από το 360 Για 360 δεν κοιτάς πίσω εντάξει Λοιπόν τελειώσαμε και με το Ράλλη Τι Υπουργό, όχι δεν τέλειωσε εκπομπή προφανώς Τον καλύτερο, μπράβο! Θα μου επιτρέψετε, δεν είναι καλό το λέει το αυτό το αλλά το, το λένε τα νούμερα και ο λίγο γουρλής, μα τι ύπουργο αναψύγεται, μα τι ύπουργο αναψύγεται Όλα αυτά μαζί με 30 ευρώ, φορτώστε, προλάβατε, προλάβατε, προλάβατε φορτώστε, πάρτε τα Μα τι ύπουργο Μαγειρεύω μαγειρεύουμε ψαρικά Αλατισμένο λυθρίνι, γαρίδες αγανάκι, ντοματένια γλώσσα, ψαροκευτέδε, χταπόδι με κοστό μακαρονάκι, χταποδ Μα τι που ψέγε. Η δέσπονα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύριε δέσποινα και μην πολυδάκριζε. Μα τι που ψέγε. Αυτό το γυλαίκο τώρα. Που εγώ σα λέω, Εγώ το φοράω γιατί μ' αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία. Θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Μα τι που ψέγε. Ήρθε ένα Σαουδάραβος με κελεμπία και μου ζήτησε να βγάλουμε selfie. Μα τι που ψέγε. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία, βζημ! <συμ> Τότε θα δουλειέ. Πώ θα φύγει η οικονομία, βζημ! Μα τι προαναψέγετε! Αϊνικό, Νικόλα μας βοήθα, ο στόλο πάντα πάντα να νικά, να προστατεύει όλη την Ελλάδα, τη Κύπρο μα και τα νησιά! Μα τι προαναψέγετε! Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαββαρά! Μα τι προαναψέγετε! Αλιγουρόμαστε! Άρτε το όσο προλαβαίνετε! Μα τι προαναψέγετε! Το καλύτερο Υπουργό Ανάπτυξη. Ένα μικρό ουρλής, δείγμα. Ουρλής. Εδώ ένα μικρό δείγμα. Ναι, Αυτό νε. θα μπορούσε να γίνει μια ώρα αυτό το αιχητικό. Κολλά, εύκολα. Να χωράει, να μπαίνει, δηλαδή, μέσα, να μπαίνει και να μην πειράζει. Αν, αν λείψουμε κάποια στιγμή και χρειαστεί να σου βάλουμε μια ώρα άδωνα, να το χάρει, μιλάει σου, έβαλα κονσέρνα. Να μην του Γι' αυτό είναι όπλο μαζική καταστροφή. Γιατί λίγο παίρνει εκλογέ. Ετοιμάζουμε τον κόσμο. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να το ναι, σκεφτούμε. Το Ρωμαίο δοσιδέων. Ο γουρλή και ο γκουρλό. Κάνε κυβέρνηση. Επειδή λοιπόν. Έχουμε όλα αυτά εδώ, εντάξει, Λούνα Πάρκι. Τι είναι. Θα συνεχιστεί κι άλλο. Που πώ κάνει η μουρλή. Ακρίβεται. Χοπ, Επειδή λοιπόν έχουμε όλα αυτά, ωραία είναι, αλλά βλέπω τον Ερντογάν λίγο. κάπω. απομονωμένο. Αρκετά απομονωμένο και αν κάποιο φύγει από όλα αυτά εδώ, που εμεί τα βλέπουμε με μια άλλη ματιά, επειδή έτσι είναι το στυλ τη εκπομπή. Κάθε μέρα έχει λυσάξει. Δηλαδή, είναι ο μαλάκα ο γείτονα. που δεν σε αφήνει να ηρεμήσει. δεν το λέω, Είναι σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένας τέτοιος τύπος, ναι. που δεν μπορείς να τα βάλεις και μαζί του, γιατί λες τώρα είναι και βλαμμένος αυτός. Ε, αυτό είναι ο Ερντογκάν, κάθε μέρα πέντε δηλώσεις, θα μπούμε νύχτα, θα βγούμε νύχτα, θα σας κάνουμε, θα... πέρα από όλα τα άλλα, ναι, την εσωτερική κατανάλωση, ναι, τα συμφέροντα, ναι, δείχνει και το ποιόν του ανθρώπου, το οποίο είναι υποστάθμις κατωτάτης, μάγκα. Καλά, ε, εντάξει, μπορεί να έχει αυτό για πολλού το... λόγου. Να γίνει εσύς... κλίμα, και όχι και ψυχολογικού, σπάσμου ηθικού, πολλά. Όλα, όλα Αλλά η Αλλά τώρα κυμάται ήσυχη, όπω μα είπε τώρα. Τώρα κυμάται ήσυχη. Επειδή όμω Ελλάδα είναι το Αιγαίο και επειδή πήγαμε και διακοπέ και το είδαμε και η Ελλάδα είναι τα ξερά νησιά αυτά του Αιγαίου. Είναι ο αέρα, είναι τα άσπρο σπιτάκια, είναι τα πλοία που πάνε να δέσουν και τα καταφέρουν οι καπετάνοι. Τα άπαρτα ψηλά βουνά, ναι. Ναι, ναι, είναι ωραίο όλο αυτό. Ε, θα κλείσουμε έτσι λίγο σήμερα Γιατί στο Άξιον Σε ένα από τα αποσπάσματα και στο δοξαστικό Ο Ελίτης κάνει μια αναφορά Και στα νησιά Και ονομαστικά και, ονομαστικά και γενικώ Για τα νησιά του Αιγαίου Και είπα να κλείσουμε έτσι σήμερα Με αυτό σας πάμε στις διαφημίσεις Τα υπόλοιπα μισά αύριο Άξιον Εστί το φω Και η πρώτη χραγμένη στην πέτρα Ευχή του ανθρώπου Άξιον το ξύλινο τραπέζι Το κρασί το ξανθό με την κοιλίδα του Ήλου. Αξίωρ <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> <συμίλια> Ossima galasia impestia Son del vento son Ι Αλόνυσος, οι Θάσος, Ι <Τι> Θάκη, Ι Σαντορίνη, Ι κός, Ι Ήος, Ι Σίγκινος. Ι Σύφνος, Ι Αμοργός, Ι Αλόνυσος, Ι Θάσος, Ι Θάκη, Σαντορίνη, κός, y sí y no así honestito